Στοιχείο 24-31 Σημεία και τέρατα τη Δευτέρα Παρουσία του κυρίου. 24. Αλλά κατ' εκείνο τη Δευτέρας Παρουσίας του κυριου ύστερα από την θλίψη και τη δοκιμασία εκείνην, όταν θα πλησιάζει πλέον η συντέλεια του κόσμου, ο ήλιο θα χάσει τη λάμψη του και θα σκοτιστεί, και η Σελήνη δεν θα δώσει το φω τη. 25. Και τα άστρα του ουρανού θα πίπτουν έξω από την θέση και την τροχιά των και ουρά οι δυνάμει των αγγέλων σε συγκρατούσε ήδη την τάξη του σύμπαντο, θα σταρευθούν και θα μετακινηθούν από βαθίαν συγκίνηση διόσα θα συμβαίνουν κατά τη δευτέραν παρουσία. Αλλά και διότι η παρούσα μορφή του κόσμου θα παρέλθει για να ανακενιστεί το σύμπαν. Θα καταπλαγούν, βλέπουσε και την οικονομική ολόκληρο να οδηγείται στο φοβερών κριτήριων. 26. Και τότε θα είδουν τον νιόν του ανθρώπου των θεάνθρωπων κύριεων. Να έρχεται καθισμένο η σύννεφα με δύναμη και συνοδεία αναγγέλων, μεγάλη και με δόξαν. Πολύν. 27. Και τότε θα αποστείλει του αγγέλου του και θα μαζεύσει δι' αυτόν του εκλεκτού του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντο, από το ένα άκρο τη γη έω το αντίθετο άκρο του ουρανού. 28. Από τη Σικιά δεν μάθετε κατά αναλογία και ομοιότητα αυτά που θα συμβούν. Όταν πλέον ο κλάδο τη γίνει απαλό και μαλακό και βγουν τα φύλλα, Γνωρίζετε ότι το θέρος πλησιάζει. 29. Έτσι και εσεί, όταν είδατε να συμβαίνουν αυτά που σα προείπα, να γνωρίζετε ότι πλησιάζει στην πόρτα ανέφταση και θα εμφανιστεί αμέσω η κρίση του Θεού που θα τιμωρήσει την απιστία των Ιουδαίων δια καταστροφή τη Ιερουσαλήμ. 30. Αληθό σα λέγω, ότι δεν θα περάσει η αυτή πρωτού γίνουν όλα αυτά και πρωτού πραγματοποιηθεί και η καταστροφή τη Ιερουσαλήμ. Και όσα περί και ψευδομεσιών και ψευδοπροφητών σας είπων 31. Ο ουρανός και η γη που σας φαίνονται τόσο μόνιμα και στερεά Θα περάσουν και θα εκλείψουν Οι λόγοι μου όμως δεν θα περάσουν Αλλά θα επαληθεύσουν επακριβώς